Σκεκλημένο απόψε, ο οποίος είναι εκλεκτός άνθρωπος του πνεύματος τον γνωρίζω πλέον των 30 ετών τον γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ καλά τον τελευταίο καιρό ασχολείται με την ελληνική προϊστορία με σκοπό να εκδώσει μία σειρά βιβλίων αγνώστου αριθμού με εξαιτήμις ήδη εξεδόθησαν τα δύο πρώτα το ένα ανεφέρετο στους Ινδεευρωπαίους ή αν αυτοί ήσαν και το άλλο το οποίο έχω μπροστά μου είναι η προϊστορική εξάπλωσης των Αιγαίων. Εκδίδονται από τις εκδόσεις τότε, μέσα σε μια γενική ονομασία με τον τίτλο «Οι Ρίζες». Κύριε Γεωργάλα σα σας καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ. Έχω διαβάσει το πρώτο βιβλίο σας «Ινδοευρωπαίοι ή Αιγαίοι» το οποίο φυσικά είναι εμπεριστατωμένο και έχει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία πείθουν και τον πλέον κακόπιστον ότι οι προγονείς μας ήσαν εκείνοι οι οποίοι ενδημιούσαν τον πολιτισμό, ήσαν εκείνοι οι οποίοι ήσαν γηγενείς σε αυτόν εδώ τον χώρο και ήσαν τα μέλη μιας παναρχαίας φιλής που φυσικό ήταν να αλλάζει ονόματα αλλά πάντοτε η φιλή παρέμενε η ίδια. Το βιβλίο σε αυτό το είχα παρουσιάσει παλαιότερα ναι. Σε μια θαυμάσια Κριτική που κάνατε θετική Θα αρχίσουμε και Γιώργο πολύ. να παινεί ναι. Λοιπόν ε, Η προϊστορική εξάπλωση των Αιγαίων Σε ευχαριστώ για την αφιέρωση Το πήρα σήμερα ε, Είναι θέματα τα οποία κατά καιρού έχουμε αναλύσει και εμείς εδώ στην εκπομπή Διότι θέλουν να παρουσιάσουν τους Έλληνες Ότι εμφανίζονται εις το προσκήνιο τη ζωή ζωής των εθνών εις το τη της ιστορίας το 2000 π.Χ. Και ότι πριν από το 2000 π.Χ. ήσαν χαμένοι κάπου στην Ασία, στη Δύση, στην Ανατολή, στην Αφρική, οπουδήποτε αλλού εκτός από τον Ελλαδικό χώρο. Ήθελα λοιπόν, γιατί αυτά διδάσκονται ατυχώς και στα Πανεπιστήμια, να μας κάνεις μία περιγραφή του θέματος του βιβλίου σου. Του δεύτερου δηλαδή η, ναι. η προϊστορική εξάπλωση των Αιγαίων είναι ο τίτλος και αναφέρεται στην Τετάρτη κυρίως του χιλιετία διότι εκεί τοποθετώ, ε, ε, βάσει διαφόρων βέβαια τεχνηρίων τις περισσότερες από αυτές τις εκστρατείες των Ελλήνων βέβαια υπάρχουν και προγενέστερες τις οποίες αναφέρω αλλά οι μεγάλες είναι την Τετάρτη του χιλιετία δηλαδή εκείνη την εποχή οι Έλληνε επεκτείνονται από τον από το Αιγαίο που είναι η κοιτίδα του, εδώ γεννήθηκαν, εδώ δημιουργήθηκε, είναι χώρο ανθρωπογενέσεω η Αιγή, εδώ δημιουργήθηκε η λευκή φυλή, ο Λευκός άνθρωπο που ήταν οι πρωτοέλληνες. Ε, επεκτείνονται λοιπόν οι Έλληνε τη εποχή εκείνη προ Ανατολά και προς Δεσμά. Προς Νότον δεν πάνε, είναι η Αίγυπτος, είναι η Σαχάρα κτλ. Ε, και προς Βουάν είναι ακόμη οι πάγοι, προχωρούν και προ τα εκεί, αλλά είναι ακόμη οι παγετώνε και οι συνέπειε τη λιώσεω Τη Τήξεως των Παγετόνων και συνεπώς προχωρούν κυρίως προς Ανατολάς και προς της Προς Ανατολάς, αφού απικίζουν τα παράλια της Συρίας και της Παλαιστίνης, είναι οι Φινίκες οι Φινίκες όχι οι συμμιτοφήνικες για τους οποίους οι οποίοι εμφανίζονται γύρω στο 1200 π.Χ. ιστορικός 1100 και οικειοποιούνται το όνομα Φινικες και όλα τα έργα των προγενεστέρων Φινίκων, που είναι οι Έλληνε. οι κάτοικοι της Φινίκης. Οι Φινικες, οι Έλληνες Φινικες, με αρχηγό τον Αγίνωρα, επήγαν στην, στην παραλία εκεί του Λιβάνου του Σημερινού και έκτισαν μεγάλες πόλεις, στην Ευαγορίτιδα, που ήταν μεγαλύτερη, την Τύρο, τη Σιδώνα κτλ. το Ποσίδιον και το καθεξής. Και εκεί εισήγαγαν στην περιοχή αυτήν τον πολιτισμό, ανέπτυξαν την αυτιλία, την αυπηγική, την ε, η Φαντουργία, την πορφίρα, όλα αυτά τα πράγματα και βεβαίω νοτιότερα στα παράλληλα τη Παλαιστίνης, είναι οι Φιλιστέοι που είναι οι Πελασγοί, δηλαδή που του έλεγαν Πελασγέοι και έγινε Φιλιστέοι και σήμερα ακόμη οι Άραβες στην Παλαιστίνη τη λένε Φαλεστίν, από του Φιλιστέου. Είναι η χώρα των Φιλιστέων, όπω το λέει άλλωστε και η παλαιά Διαθήκη. Χώρα των Φιλιστέων λέει. Η Χαναάν, γη των Φιλιστέων. Αυτοί είναι Έλληνε λοιπόν οι, και οι προχωρούν. Και βορειότερα είναι οι βρύγες, οι θράκες δηλαδή, οι οποίοι γίνονται φρύγες όταν πηγαίνουν στην περιοχή του Καυκάσου Είναι η σημερινοί Αρμένοι, από τον Άρμενο, Αργοναύτη, ο οποίος τους οργάνωσε και τους έφτιαξε το κράτος Προχωρούν τα πέρα ο Μύδος Έλλην, ο οποίος δημιουργεί την μηδία, τον πυρήνα δηλαδή τη μετέπειτα περσία Και τη περσική αυτοκρατορία, προχωρούν οι Έλληνε εις Αρτέα περιοχή της Περσίας επίσης από την οποία κατήγονται όλοι οι βασιλείς των Περσών μετά ήταν οι Αρταίοι και όλοι οι ευγενείς των Περσών δηλαδή ήταν Άρη η είναι από το Άρουρα την γη την Ελληνική, την αρχαία ελληνική και φτάνουν υπό τον Διόνυσο γύρω στο 3.100-3.200 π.Χ. φτάνουν στις Ινδίες όπου υπάρχουν ακόμη πάρα πολλά ίχνη εκείνης Τη αφήξεως των Ελλήνων στις Ινδίες είναι τα 120 εκατομμύρια περίπου των δραβιδών. οι λαί των Ινδιών οι Ινδίες είναι ένας χώρος πολυλαϊκός πολυφιλετικός και πολυθρησκευτικός βέβαια οι δραβίδες είναι γύρω στα 120 εκατομμύρια είναι καταγωγής αιγειακής από το Αιγαίο Έλληνες δηλαδή και έχουν σοβαρά ίχνη ακόμη της ελληνικής τους καταγωγής όχι μόνο ανθρωπολογικά αυτό το λένε και οι Ινδοί ανθρωπολόγοι τους οποίους παραθέτω αλλά και θρησκευτικά, γλωσσικά κτλ. Ε, επίσης στην περιοχή α, μετά τον Διόνυσο κάνει μια άλλη εκστρατεία πάλι στι Ινδίες ο Ηρακλής ότι δε αυτά δεν είναι μυθολογίες φαίνονται από διάφορα στοιχεία ε, δεν μπορώ να τα πω βέβαια τώρα όσο παραθέτω στο βιβλίο αλλά αναφέρω δύο ο Νόμνος, τρίτος μετά Χριστών αιών, Αιγυπτιώτης Έλλημη, γράφει την Διονυσιάδας βάσει των Αιγυπτιακών αρχείων. Οι Αιγύπτοι είχαν την μανία να κρατούν πλήρη αρχεία για ό,τι συνέβαινε. Και εκεί περιγράφει λεπτομερώς με ονόματα, με χρονολογίες, τα πάντα της εκστρατείας αυτής υπό τον Διόνυσον που έγινε στι Αναφέρει τους βασιλείς που μετέσχαν, από την Κρήτη, από το Άργος, από τη Θεσσαλία, από τη Μακεδονία κτλ. η ε, σκοτώθηκαν, σε ποιες μάχες σκοτώθηκαν, τι τύμβους τους κάνανε, όλα τα γράφει Να στυλιακώψουμε ναι, εδώ, διότι ναι, ναι. είσαι χήμαρος. Όχι, θα τελειώσω okay, σύντομα, να, να το κλείσω, ναι, θα το να, κλείσω. Ναι, μέχρι εδώ να πω και εγώ μερικά πράγματα, να τη ζήτηση. Μόνο να κλείσω αυτό τώρα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, ε, συνέχεια είναι η εκστρατεία του Ιρακλέους πάλι στις Ινδιές, ο οποίο προχωρεί πιο πέρα, φτάνει στα Ιμαλάγια, το Ἴμαον όρος όπως το ονόμασαν οι Έλληνες και εκεί έγινε και ένα κράτος από τους στρατιώτες του Διονύσου και του Ιρακλέους, το οποίο έδωσε αφορμή στον μύθο που υπάρχει μέχρι σήμερα στο Θιβέτ και στις περιοχές αυτές των Ινδιών ότι εκεί υπάρχει μια μυστική πολιτεία, η Αγκάλθα, κάτω από τα Ιμαλάγια που ζουν οι άριστοι των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν το καλό τη ανθρωπότητα, οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από τη... τον κόσμο λόγω τη κακοία των ανθρώπων, κτλ. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα βγουν ξανά στην επιφάνεια και θα αναλάβουν την ηγεσία του κόσμου. Είναι οι Έλληνε που είναι στην πόλη, την Αγκάρθα, αυτήν την μυθική πόλη. Ε, επαληθεύεται εδώ από τον Αριανό όλα αυτά, διότι ο Αριανό, περιγράφοντα την εκστρατεία του Αλεξάνδρου, έχει το κεφάλαιο Αλέξανδρος ανέβρεν και έχει βρει ο Αλέξανδρο πλήθο απογόνων. Των Ελλήνων ε, εκ, εκ... Τον κτηρίων ε, ε, Μα πήγαινε, ε, πήγαινε Λέει στα ίχνη του ε, και του Διονύσου. Ε, το λέει αυτό το πράγμα Οι Δε Σιχ είναι Έλληνε. Είναι οι Σαπέοι οι ε, οποίοι ε, είχαν ακολουθήσει Από τη Θράκη, τη Λίμινο και τα λοιπά Είχαν ακολουθήσει τον Διόνυσο στην εκστρατεία αυτή δε, ε, δε, ε. Λοιπόν, εγώ θα πω το Αμερικά Διευκρινιστικά σε όσα μας είπε Ο κύριος Γιώργαλάς ε, Πράγματι οι Έλληνε όταν πήγανε Στην Συρία, απεβιβάστησαν και ονόμασαν και την περιοχή Συρία διότι έσυραν τα πλοία Ξύρω, ναι. και από εκεί πήρε το όνομα Συρία. Άλλοι οι οποίοι πήγαν δίπλα στην uh, παραλία της Φινίκης, Αυτή ονομάστη πράγματι από τον βασιλέα Αγίνορα ο οποίος είχε ξεκινήσει από το Άρχος, ο Αγίνορ με τη σύζυγό του την βασίλισσα την Τηλέφασα είχαν τον Φίνικα, τον Κίλικα, τον Κάδμο και την Ευρώπη και ο Μέν Κίληξ του δώσαν την Κιλικία που ονομάζεται η περιοχή στον Φίνικα παρεχωρήθηκε η επάκτη αυτή παραλία της Χαναάδουσαν και, ναι, και την ονόμασαν Φινίκη από το όνομά του και οι κάτοικοι, οι Έλληνε ελέγω το Φινικες. οι, οι εγχώροι οι ηθαγενείς, οι Σιμίτες εξεμεταλλέθησαν το όνομα αυτό το πήραν και Σιμίτε απεκάλυψαν... πάλι ελληνικό από το ΣΥΜΑ περίτομή που έκαναν λοιπόν Πάει λοιπόν και για τη Φινίκη. Για τους Αρβένιους που μας είπες ε, έχουμε στοιχεία ότι ξεκίνησαν τη Θεσσαλία. Είναι πρωτοξάδερφά μα και θα σου πω και τούτο ότι σήμερα στο, στη Θεσσαλία υπάρχει ένα χωριό που χάνονται τα ίχνη τους στο παρελθόν και αυτοί θεωρούνται ελληνογενεί. και μάλιστα μέχρι και τώρα ακόμη σε πολλά μέρη υπάρχουν πόλεις, χαμιτιές στη Συρία που μιλούν ελληνικά. Βεβαί. Και έχουν και αρχαία ελληνική θρησκεία Ήρχησαν δε επαφέ με την Κρήτη και πρόπεση 150 από αυτούς τους ελληνογενείς άρβας επεσκέθησαν ε, την Κρήτη προς διαφόρων δήμων. Συνεπώς, μιλάμε για το 4000 π.Χ. και στο 4000 π.Χ. μας λε αυτά τα οποία εις στο στον ότι υπήρξε μια ε, εξόρμηση στον Βδίαιο προς όλες σχεδόν της κατευθύνσης. Κάτι δεν, για τους φινικές που έχει σημασία ήθελα να προσθέσω ε, οι Έλληνε πήγαν στη Φινίκη υπό τον Αγίνωρο όπω είπαμε και λοιπά, εγκατεστάθηκαν εκεί, ανέπτυξαν ένα μεγάλο πολιτισμό ε, ήταν σύμμαχοι και φίλοι συνήθως με τους Αιγυπτίους, αλλά είχαν εχθρού τους Ασυρίους και τους Χετίτες ε, το 1360 π.Χ. εισβάλλουν οι Χετίτε και καταλαμβάνουν τη Φινίκη καταστρέφουν την Ευαγορίτιδα στι ανασκαφέ, οι προκειρίξει, οι διακυρίξει που έκανε ο σουπιλιούμα, ο αυτοκράτορ των χαιττών που κατέλαβε την Φινίκη προ του κατοίκου τη περιοχή, του Ιθαγενείς του Σιμίτες δηλαδή, και του λέει: σα απελευθέρωσα, προσπαθεί να εμφανιστεί ω απελευθέρωτή. Σα απελευθέρωσα από του ξένου. Έδιωξα του Έλληνε, του κύπριου, του σύονεσου, του Δημέου, από τα δίδυμα τη Μικράσταία, του Αιγαίου κτλ. Έφευαν. Μαζί με τον βασιλιά του, τον Νικομίδη. Ο βασιλεύς τη Ευαγορίτιδο, τη μεγαλύτερα πόλεω τη Φινίκης, ήταν Έλληνα από την Κύπρο, η καταγωγή, ή από τον οίκο των Ευαγοριδών. Mm. Ε, έγινε λοιπόν μια καταστροφή. Ο ελληνισμό τη Φινίκης ή εσφάγει, ή έφυγε. Οι πιο πολλοί πήγαν στην Αίγυπτο, και γι' αυτό βρίσκουμε ύστερα πολλά στην Αίγυπτο από Έλληνε. Ε, ορισμένοι έμειναν και αφομοιώθηκαν φυσικά εκεί. Είναι ένα είδο μικρασιατική καταστροφή, α πούμε. Του 1360 π.Χ. Από εκεί και πέρα οι Σιμίτε, οι Ιθαγενεί πλέον κάτοικοι αρχίζουν να παίρνουν πάνω του. Έχαν μάθει από τους Έλληνες την αυπηγική, την ναυτιλία, το εμπόριο, αρχίζουν σιγά σιγά να ανεβαίνουν και εποφελούνται ύστερα γύρω στο 1100 που πέφτει η Μηγυναϊκή Αυτοκρατορία να απλωθούν στην Μεσόγειο, όχι βέβαια στην Ανατολική, αλλά κυρίω στη Δυτική γιατί Ανατολική σκόνταψαν του Έλληνε, στο Αιγαίο και λοιπά, δεν να μπουν και Σιγά σιγά οι φινικές πλέον αυτοί, οι σήμιτο φινικές οι οποίοι έχουν οικειοποιηθεί το όνομα των Ελλήνων ε, αρχίζουν να οικειοποιούνται και όλα τα έργα των προγενεστέρων φινίκων που είναι οι Έλληνες μεταξύ των οποίων και το αλφάβητο δηλαδή. Αυτό έχει σημασία διότι κάτι ανάλογο γίνεται τώρα με τους Σκοπιανούς που πάνε να πάρουν το όνομα Μακεδονία και από χίλια χρόνια ή δυο ή τρεις χρόνια μπορεί λέω τώρα μπορεί κάποιοι ιστορικοί να αποδίδουν ή στους κοπιανού ως Μακεδόνες όλα αυτά που έχουν κάνει οι Έλληνες Μακεδόνες Όπω σήμερα αποδίδουν στους φήνικες τους συμμιτοφήνικες που εμφανίζουν το 1100 π.Χ. πια ιστορικό, ε, όλα εκείνα που είχαν κάνει οι Έλληνες φήνικες ε, Πριν σου θέσω μια ερώτηση στα θέματα αυτά <coughs> θέλω να πω για τους ε, το εξή. Στο θέμα του Αλφαβήτου, γνωρίζει βέβαια τι ιστορίε ναι, έχουμε ναι, ναι, ναι, και πώ τραβιόμαστε. Ναι είναι μεγάλο το θέμα και θα. με το Υπουργείο <συναι> και τα λοιπά και με τι πανεπιστήμια. <συναι> Αλλά δεν έχει βρεθεί ούτε ένα, ούτε ένα δείγμα τη φοινική φιλολογία. Τη σύμμητο φοινική Δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε τίποτα, ένα. Τίποτα, δεν ό,τι ξέρουμε από αυτό που λένε ότι γράφαν οι φοινικέ, το ξέρουμε από μεταφράσει ελληνικών. Λέγουν δε και το εξή ψέμα και το διδάσκουν στα πανεπιστήμια για το Α, το Αλευ. Ότι το πήραμε τους φινικές Και ουδής εκ των κυρίων καθηγητών Δεν μας λέγει την ηχητική αξία του α Το α, όπως το λένε οι φινικές Προφέρεται σίγμα Δεν προφέρεται α Προφέρεται σίγμα Μα δεν σε... είχαν φωνή αυτοί Ναι, Να. σε πως τρία αντέγραψαν Δηλαδή πήραμε κανένα σίγμα εμείς από τους φινικές Το α το λέμε σίγμα εμείς Όμως επιμένουμε Η ερώτηση την οποία θέτω είναι τούτη μέσα στο βιβλίο στο οποίο τώρα το ξεφύγει από μια ώρα έτσι, απλώ τα έχουμε συζητήσει κατά το παρελθόν και μπράβο στο τότε που το εξέδωσε, μέσα στο βιβλίο σου υπάρχει μια πληθής στοιχείων, ε, υπάρχουν ε, επιχειρήματα, βιβλιογραφία, αρχαία και νέα, πιστική ότι αυτά τα οποία μας λέει συνέβησαν το 4.000 π.Χ. Εγώ βέβαια έχω φτάσει στο 20.000. Καλά, και υπάρχουν και προγενέστερα. Δηλαδή. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για το 4.000. Υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο ελληνισμό το 4.000 είχε μια πολιτισμική, πληθυσμιακή έκρηξη. Και πολιτισμική, ένα πολιτισμό Ακριβώ τότε παρατηρείται μια έκρηξη. Γι' αυτό έχει σημασία η Τετάρτη προ Είναι μια εποχή μεγάλη πολιτισμική και πληθυσμιακή Η ερώτησή μου τώρα είναι εξής. Γιατί στην εκπαίδευση την ελληνική μέση στα σχολεία και στην αντάτητα στα πανεπιστήμια διδάσκεται ότι η ιστορία της Ελλάδος αρχίζει από το 2000 Διδάσκεται όχι η ιστορία μόνο, ότι ήρθαμε το 2000 ναι. Και γιατί μας λέγουν ότι η ελληνική γλώσσα και διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στα πανεπιστήμια διαμορφώθηκε το 2000, γύρω στο 2000 Αρχίζει το 2000 Ναι, κάπου στις Ουγγρικές Παιδιάδες Λοιπόν, ερωτώ, αυτό γιατί γίνεται. Αυτό είναι. είναι η ωραία... απάντηση, όχι η απάντηση ακριβώ βέβαια, είναι στο πρώτο μου βιβλίο. Ινδοευρωπαίοι ή Αιγαίοι. Η θεωρία τη συμβατική ιστορία είναι γνωστή αυτή Άχι. που είπε. Δηλαδή ότι γύρω στο 2000 π.Χ. Χριστού ε, απεκολούθησαν από ένα λαό που ζούσε κάπου στον στο να προσδιορίσει τον Βορρά. Άλλοι λένε Ουγγρικέ παιδιάδε, άλλοι λένε Πολωνικέ, άλλοι λένε Ουκρανικέ, άλλοι λένε Στο Παμύρ, άλλοι λένε Στον Κάφκασο, ε, περιπτώσει από το Βορρά. Απεσπάστη από του Ινδοευρωπαίου που ζούσαν εκεί ε, ένα τμήμα, οι Έλληνε. Δηλαδή, οι οποίοι κατέβηκαν στην Ελλάδα γύρω στο 1900 π.Χ., εδώ βρήκαν μη Έλληνε εγκατεστημένου, αλλά δεν προσδιορίζουν τι ήταν αυτοί οι μη Έλληνε, τι ήτανε, μαύροι ήτανε, ασιάτες ήτανε, κίτρινοι ήταν. Μαύροι, Ασιάτε, κίτρινοι, τι όχι, ε, δεν ξέρουν τι ήταν, ούτε του προσδιορίζουν. Φτάνουν εδώ, βρίσκουν αυτού, αυτοί είχαν πολιτισμό οι, οι, οι ντόπιοι, οι προ όπω δεν υπάρχουν προ βέβαια, είναι πρώτο Έλληνε. Ε, οι Έλληνε, οι Ευρωπαίοι Έλληνε δηλαδή που ήρθαν από το Βορρά ήσαν άγροι, άξεστοι κτλ. υποδούλωσαν ή εξόντωσαν αυτού. Πήραν όμω και κάποια στοιχεία από τον πολιτισμό αυτών. Επέβαλαν και τη δική του γλώσσα, την ελληνική. Δηλαδή αυτοί οι άγροι, οι άξεστοι και τα λοιπά έφεραν μαζί του την τελειότερη γλώσσα του κόσμου. Η οποία ύστερα από λίγο αποδίδει αριστουργήματα, διότι το 1600. Κατά τη μετριοπαθέστερη χρονολογία έχουμε τα ορφικά, του ορφικού ύμου. Βέβαια άλλοι τα ανάγουν πολύ παλαιότερα, αλλά εγώ, στην πιο, εγώ στην πιο συντηρητική. Εγώ περιορίζομαι στην πιο συντηρητική που 1600. είναι η 1600. Ε, δεν είναι δυνατόν ένα λαό άξιστο, αγράμματο, ε, ε, και τα λοιπά να δημιουργήσει αμέσω τέτοιου είδου κλίματα και ε, ολόκληρη θεογνία, θρησκεία κτλ. Και, και, και τα μόνα λοιπά. βέβαια. Και έχουμε και την κοιναϊκή αυτοκρατορία αμέσω, αμέσω. Τη ναυτιλία δεν είχαν τη θάλασσα, γράφει κάποιο κ ένα Άγγλο. Ναι, ναι, ναι. Τον ε, ναι γλωσσολόγος, ότι όταν έφτασαν, περιγράφηκε τη σκηνή. Όταν έφτασαν οι πρώτοι Έλληνε στην τη. Στην Μακεδονία. Αυτό ναι, το ήταν αυτό Και είδαν λέει, μπροστά του τη θάλασσα, αν είχαν ξαναδεί θάλασσα, τα έχασαν. Και άκουσαν από του ντόπιου, του μη Έλληνε, να λένε θάλασσα, θάλασσα. Και έτσι μπήκε η λέξη θάλασσα στο ελληνικό λεξιλόγιο. <laughs> και αμέσω αυτοί οι άνθρωποι που πρώτη φορά βλέπανε θάλασσα ρίχνονται στη θάλασσα, ναυπηγούν πλοία, εξερευνούν τον κόσμο, φτάνουν yeah, στην, yeah, στην Αμερική, διότι φτάνουν στην Αμερική. Yeah, βέβαια, Αμερικής, φτάνουν βέβαια, φτάνουν βέβαια. Στη, στην Ιαπωνία, φτάνουν στην Πολυνησία κτλ. <laughs> Μα γιατί οτι φτάσα στην Αμερική, εκτό ότι βρεθήκανε τα πιθάρια 3.000 κτλ., αλλά εδώ έχουμε κείμενα. <laughs> Μα έχουμε <laughs> κείμενα. Σαφέστα <laughs> κείμενα. Αρχαία κείμενα. Από τον Πλάτων μέχρι. Αν μία άλλο τι έχει το βέβαιο της χρονολογήσεως Μα και τα, στα ορφικά, στα αργοναυτικά των ορφικών Η περιγραφή είναι σαφής, είναι και αυτό μέσα η επέκταση προσδισμάς για τη μιλήση με Λέει ότι βγαίνουμε στο πέλαγος των Ατλαντικών ναι. Μιλάει η Αργό ναι, και ναι. αφηγείται την ιστορία της Και έπλεαν εκεί 17 ημέρες χωρίς να βλέπουν τίποτα άλλο παρά ορανό και θάλασσα Στη Μεσόγειο δεν υπάρχει τέτοια περίπτωσης ναι, ναι. Και ύστερα είδαν ένα νησί. Το είδε ο Λιγκεύσιο, ο οποίο είχε μια φοβερή όραση κτλ. Και, και βλέπουν ένα νησί. Πλησιάζουν στο νησί, αλλά είναι κατάφυτον Αλλά είναι απρόστο διότι είναι απόκρημνο, δεν έχει πουθενά να ράξει το πλοίο. Και συνεχίζουν τον πλού άλλε τρει μέρε. Και εκεί φτάνουν στην Απίρονα Αιγαίαν. Στην Απέραντη γη, στην Ήπειρο, την Αμερικανική. Yeah. Εκεί βγαίνουν λοιπόν και βρίσκουν ερυθρού ανθρώπου. Τα yeah, γράφει, yeah, yeah, yeah. δηλαδή ερυθροδέρμου, yeah. οι οποίοι του έδωσαν. Κρασί λέει και κρέας και τα λοιπά Τους παρακάλασαν να μην προχωρήσουν παραπέρα Διότι προηγούμενοι συμπατριώτες που ήρθαν εδώ μας κάνανε κακό Είχαν προηγηθεί και άλλοι, άλλοι οι οποίοι ίσως είχαν τσαγγωθεί μαζί τους Κάτι είχε δημιουργηθεί Και περιγράφουν συνεχεία τις πόλεις εκεί που βρήκανε Ελληνικές πόλεις που είχαν ήδη δημιουργηθεί είναι, πριν πανεργοναύτηση είναι. είναι γιατί αυτά αποσιωπούνται από την εκπαίδευση Μες. Και σε τούτο. Δια των ακόλουθων λόγων. Ναι, ναι, το να γράφουμε βιβλία είναι ωραίο. Τα διαβάζει κάποιο στο σπίτι και τα λοιπά Αλλά τα βιβλία τα μεμονωμένα δεν μορφώνουν όλη την ελληνική νεολαία, τη νέα γενεά, την παιδεία, στα σχολεία. Γιατί? Η πρώτη ερώτηση για να απαντήσει και στα δύο, σε παρακαλώ, γιατί δεν υπάρχουν στα Μάλιστα. πανεπιστήμια. Μάλιστα. Και η δεύτερη ερώτηση είναι. Στα σχολεία όλα από μόνο του. Στην είναι εκπαίδευση. Και η δεύτερη ερώτηση είναι. Πού οφείλεται το ότι οι καθηγητέ των Πανεπιστημίων, όταν του παρουσιάζονται αυτά τα βιβλία, τα απορρίπτουν χωρί να διαβάσουν. Βλέπουν το εξώφυλλο και αμέσω το απορρίπτουν. Μάλιστα. Δεν το συζητούν. Μάλιστα. Πολύ συνοπτικό θα προσπαθήσω να απαντήσω. Βέβαια, περισσότερο η απάντηση είναι μέσα στα βιβλία. Θα δώσω και στα επόμενα βιβλία περισσότερο. Ε, οι Ευρωπαίοι, όταν άρχισαν να δημιουργούν την κοσμοκρατορία του, δηλαδή του τελευταίου αιώνε, ε, αισθάνονταν όπω αισθάνεται το νεόπλουτο ο οποίο προσπαθεί να ανέβρει ευγενεί προγόνους Έτσι, ένας α, άνθρωπος λαϊκός γίνεται πλούσιος με κάποιον τρόπο και αρχίζει να αισθάνεται άσχημα μέσα στους άλλου πλουσίους κτλ. λοιπά θέλει να πει ότι αυτός κατάγεται από ευγενική γενιάκια να ζητεί και αγοράζει, ξέρω εγώ, περγαμινές για τους προγόνους του Οι Ευρωπαίοι λοιπόν, οι Δυτικοευρωπαίοι δηλαδή όταν έκαναν την Αγγλική, την Γαλλική και τα λοιπά, αυτοκρατορίες Αισθάνονταν μειονεκτικά όταν πήγαιναν να ερευνήσουν για του προγόνου του και όπου ερευνούσαν έφταναν στου Έλληνε. Παραπέρα δεν βρίσκανε τίποτα. Δημιουργήθηκε λοιπόν, να μην σε η θεωρία ότι όλοι οι Ευρωπαίοι, και οι Έλληνε δηλαδή, και οι άλλοι, καταγόμεθα από μία υποθετική φυλή που την ονόμασαν Ινδοευρωπαϊκή. Γιατί Ινδοευρωπαϊκή, διότι είναι οι γλώσσε οι οποίε ομιλούνται ή στην Ευρώπη και στην προστασία ω τι Ινδίε. Για να μιλούνται αυτέ οι γλώσσε, να είναι συγγενικέ αυτέ οι γλώσσε, διαπίστωσαν ότι υπάρχει και πράγματι υπάρχει συγγένεια αυτών των γλωσσών, είπαν θα κατάγονται όλε από μια πηγή. Ποια είναι αυτή η πηγή, μια γλώσσα που τη μιλούσαν και οι Ευρωπαίοι και οι Ινδοί, ή οι Ινδοευρωπαίοι Ε, Αυτή τη γλώσσα κάποιο λαό πρέπει να τη μιλάει. Ποιο μιλάει μια γλώσσα, δεν υπάρχει λαός. Ε, ο λαό αυτό πρέπει να λέγεται Ινδοευρωπαίοι. Πού ήταν αυτοί οι Ινδοευρωπαίοι, μα κάπου. Στο Παμύρ είπανε, στον Κάφκασο, στη στο Ρωσία, στην Πολωνία, στην Ουγγαρία κτλ. Στο <στον στον> βορρά, δεν πάση περιπτώσει. Ο βορρά γιατί του ταιριάζει του Ευρωπαίου να είναι από το βορρά. Είπαν λοιπόν, Ότι καταγόμεθα όλοι του Ευρωπαίου και έτσι δημιούργησαν το εξή: Ότι δεν πήραν αυτοί τα πάντα από του Έλληνε, πράγμα που του έφερνε σε μειονεξία, αλλά ότι οι Έλληνε και αυτοί κατάγονται από του ίδιου προγόνου. Δηλαδή δεν είναι απόγονοι μα, εννοώ πνευματικό και πολιτιστικό, <στον> αλλά είναι αδερφοί μα, συγκληρονόμοι. Ε, Αυτό και, βέβαια και, για του Δυτικού. Και δημιουργήσαν τη θεωρία αυτή. Ναι, Γιατί δεν τη δημιουργήσαν ναι, επιστήμονες επιστήμονε, ναι, Είναι ένα Ιουζίτη. Ένα που υπηρετούσε στι Ινδίε και διαπιστώσε ότι αυτή. Ναι. Και ο Μποπ. Και ένα μυθιστοριογράφο, ο και ένας και... Μυθιστοριογράφος οποίο μου διαφεύγει τώρα, το Ρώμα, ο οποίο έγραψε. Ο Λίπτον, μου φαίνεται και ο Γιούγκ. Ναι, αυτοί οι δύο μυθιστοριογράφοι, οι οποίοι έγραψαν. Τελείω φανταστικό, επιστημονική φαντασία όπω λέμε τώρα, ένα μυθιστόρημα πώ από την Αγγλία κατέβηκαν στην Ελλάδα οι Ρωμαίοι και οι Έλληνε στην Γαλλία. Μα και κάτι. Η ομοιότηση των γλωσσών οφείλεται στο ότι όπω λέει ο μεγάλο επιστήμονα, ακαδημαϊκό γλωσσολόγο κτλ. ο Θεόφιλος Μπάκερ, οφείλεται στο ότι τα πήραν από του Έλληνε. Ναι, αυτό θα έλεγα. Γιατί αυτοί ναι, συγκρίνουν ανισόχρονε γλώσσε. Ακριβώ αυτό είναι το θέμα. Λέει η, father, η, πατήρ. Η... Άρα λέει νοιάζουν έχουμε κοινό ε, Αυτό είναι Οι ομοιότητες των γλωσσών πράγματι είναι υπαρκτές Και πράγματι όλες αυτές οι γλώσσες κατάπονται από μίαν ναι. Αλλά ποια πηγή Αφού δεν υπάρχει πιο πέρα δεν, δεν βρήκαμε Ενδευρωπαϊκή γλώσσα δεν βρήκαμε πουθενά Ούτε επιγραφές βρήκαμε, ούτε κείμενα, ούτε θρύλους, ούτε παραδόσεις δεν βρήκαμε ανθρωπιστικά ναι. στοιχεία, δεν βρήκαμε αρχαιολογικά πόλη, στοιχεία, ναι. δεν βρήκαμε θρύλους, παραδόσει. Αυτοί που ήρθαν από εκεί, από το βορρά, εδώ, δεν θα έφεραν μαζί του κάποιου θρύλους, κάποιε παραδόσεις δεν θα λέγανε: Μισή ήρθαμε από εκεί. Οι Έλληνε συνεπώ λέγανε: Είμαστε γηγενεί. Η γη ανέβη στο πελασγών κτλ. Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ βγήκαμε. Από τη γη μέσα βγήκαμε κτλ. Ε, οι ομοιότητε υπάρχουν, διότι όλε αυτέ οι γλώσσε είναι ελληνογενεί. Γι' αυτό και ο σωστό όρο δεν είναι Ινδοευρωπαϊκή ομογλωσία αλλά Ελληνογενή ομογλωσία ή η απαιτική, όπως η απαιτικη όπω τον Τιτάκη. Αλλά πιο σωστό είναι Ελληνογενή. Και α, αρκεί μια μελέτη, υπάρχουν πολλέ μελέτε που δείχνουν. και τη σύγκριση των ανισοχρόνων γλωσσών. Ναι, διότι αυτό που πες, Αυτό ακριβώ, ναι. Ε, δηλαδή αυτοί πήραν, α πούμε, παίρνουμε και αναλύουμε το αίμα του εγγονού, του πατέρα και του παπού και λέμε είναι συγγενείς πράγματι είναι συγγενείς και τους βγάζουμε αδέρφια μα δεν είναι αδέρφια Ακλή. ο ένας είναι εγγονός ο άλλος είναι παππούς yeah. προπάπους και ο άλλος τρισεγγονός κτλ μεταξύ Ελλήνων και Ευρωπαίων λοιπόν πράγματι αυτή έχουν φιλετική συγγένεια με εμά οι Ευρωπαίοι όλοι και πνευματική και γλωσσική συγγένεια. Αλλά η συγγένεια δεν οφείλεται στο ότι έχουμε κοινού προγόνου, αλλά ότι εμεί είμαστε οι προγόνιοι του. Αυτό είναι το θέμα. Ε, δηλαδή, αν μετά 500 χρόνια ή μετά 1000 χρόνια γίνονται ανασκαφέ έρευνε στου κάφρου του Κονγκό, θα βλέπουν ότι οι κάφροι στο Κονγκό μιλάνε γαλλικά, στην Ελβετία μιλάνε γαλλικά και θα πούνε Άρα Ελβετοί και Κονγκολέζοι είναι ίδια φιλή, Έχουν, και είναι ίδια φιλοίλοι. Ναι. Η ερώτηση σου όμω παραμένει. Ναι, Στα ναι. πανεπιστήμια. Ε, εδώ πέρα. Πρώτον, είναι ότι. Με συγχωρείτε. Ναι. Διότι εκτό του ότι η τοποθέτηση είναι δογματική, το λέει, δεν το αποδεικνύει και το, στο επιβάλλει. Ναι, το επιβάλλει, ναι. δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει τίποτα. Ε, ε, Εσύ αμφιζήτηση. μέσα, αδίω στον Ινδοευρωπαίη που το έχω δείξει την αλφα και ένα ωραίο βιβλίο, εξαντλήθηκε όπω ξέρω. Έχει βγάλει τα Τώρα γίνεται η ανατύπωση και ναι. θα κυκλοφορήσει εντό ναι. των Ινδοευρωπαίων ή Αιγαίοι. Εδώ μέσα αποδεικνύεται. Ότι εμεί δημιουργήσαμε τη γλώσσα την οποία αναπτύσσουμε. Εγώ θέτω όμω και τα ερωτήματα, θέτω και τι αντιρρήσεις πάνω σε ό,τι λέω. <συνθέτω> αυτό. Λέω αυτό. Ναι, ναι. Αντίρρηση. <συνθέτω> λένε ότι αυτό. δεν είναι έτσι, διότι, διότι, διότι. Και προσπαθώ να αποδείξω yeah. ότι δεν έχουν δίκιο e. οι αντιρρησίε. Μπράβο. <συνθέτω> ε, <συνθέτω> <αντιρρήσιες>. ε, ε, <συνθέτω> το ζήτημα είναι ότι στο πανεπιστήμιο, και έχω τα πανεπιστημιακά βιβλία, ε, φθαίνονται. Λέγουν. Αποφαίνονται. <συνθέτω> Ινδοευρωπαίοι. Και τελείωσε. Και μάλιστα σε μια έξαση. Αξιωματικά. Ισ' επίρροση αυτό που είπε ότι ο εγωισμό ο ευρωπαϊκό. Ο αδικαιολόγητο εγωισμό σε μια έξασή του δεν το λέγανε οι Ινδοευρωπαίοι. Ινδογερμανοί. Ινδογερμανοί. Ιντογερμάνισεν ε, και ο Μπαμπινιώτη, ο γλωσσόδοξο, τον έχει ορίσει τον Μπαμπινιώτη. Ναι, βεβαίω. το ξέρει. Εκατό. Ε, Γιατί... Το έχω γνωρίσει παλαιά. Ναι, μου, το σύστησε σκάς. ο Μακαρίτη ο, ο, ο Σάββατο στο γραφείο τη εφημερίδα του μια. Γιατί εσύ διετέλεσε υπουργό επί 7 ναι. ενώ ο κ. λέει ότι ήταν αντίον τη 7 δεν δε θε να εκφέρει νόμη γιατί εγώ λέω ε, ότι είναι ναι, με. Ναι, ναι, Αυτό λοιπόν, ο κύριο Μπαμπινιότη, εάν του στείλει το βιβλίο σου, νομίζω θα, θα σε δεχτεί για συζήτηση. Ε, νομίζω όχι. Υποθέτω ότι όχι. Δεν μπορώ βέβαια να προεξοφλήσω, Έχουμε, αλλά λοιπόν, νομίζω ότι όχι. Είναι απειστρατευμένη η εκπαίδευση. Δηλαδή παίρνουν εντολή. Κάντε το έτσι. Κοίταξε. Είναι, πολλοί παράγοντε συνέπεσαν, κατά τη γνώμη Είναι πρώτα πρώτα η. Η ξενολατρεία, η ξενοδουλεία μάλλον που υπάρχει στην λοιπόν, την ελληνική για κοίτασε, Θέλω να σου διευκρινίσω κάτι Εδώ εμείς στην εκπομπή Και ο Καρατζαφέρης Και εγώ προσωπικά δεν ένα κανένα Ω, Καλά δεν φοβούμε Ομιλούμε ελευθ, ελευθ, ελευθέρος ναι. Αυτή τη στιγμή Ποια ξενολατρεία Όχι, όχι, όχι μιλώ για την προέλευση, προέλευση. Του, Αυτή του, αυτού του πνεύματος Γιατί δεν είναι σημερινό, Είναι περασμένο αιώνα ναι. Ήταν η ξενολατρεία, η ξενοδουλεία. Ό,τι έλεγε ένας ξένος θεωρείται ότι είναι σοφότερο να... του άλλου που έλεγε ένα. Έλληνος. Χαλόταν ο Ελ. Ναι. Ε, είχαν λοιπόν αυτήν την... Αυτήν... Αφού το είπε ο Τάδε Γάλλος ή ο Τάδε Γερμανός, ιστορικός, ανθρωπολόγος, γλωσσολόγος, αυτό είναι, τελείωσε. Και άλλωστε η ο ταδε Γερμανο, ιστορικος ανθρωπολογος γλωσσολόγο, αυτο εμφανίζεται σε πολλά πράγματα, δεν είναι μόνος το θέμα αυτό. Σωστό. Ε, πήραν λοιπόν από εκεί τις των. Δυτικών χωρίς να τις ερευνήσουν, χωρίς να τις αμφισβητήσουν, χωρίς Α, να τις υποβάλλουν σε έλεγχο. και τις υιοθέτησαν. Ένα. Και έτσι δημιουργήθηκε μια κεκτημένη ταχύτητα, ας πούμε, μια... αν εντωμεταξύ όμως συσσωρεύτηκαν... Πάρα πολλά στοιχεία που ανατρέπουν αυτέ τι θεωρίε όσο... και από Ευρωπαίου yeah. και από Ευρωπαίου. Και οι Ευρωπαίοι, οι σοβαροί τώρα επιστήμονε αρνούν του yeah, Ευρωπαίου θα δουν Καλά, ο Μπάγερ είναι παλιό, αλλά έχουμε και σύγχρονο yeah. τώρα. Και δική σύγχρονο. Μας. Ο Αλβαντόπινο, ο Κούπασου. Που Γερμανού, άντου, οι οποίοι απορρίπτουν του Συνδευου και λένε ότι είναι από την ελληνική γλώσσα κατάλληλα κτλ. Ότι οι Έλληνε είναι γυγενεί, ότι δεν υπάρχει ανθρωπολογική καμία, αφού οι ανθρωπολόι ψάξαν και δεν βρήκαν να ποτέ στο του Αιγαίου ανθρωπολογική Μεταβολή, δεν είπα ότι έφτασε yeah. μια καινούργια φυλή και άλλαξε η φυλή. Ιστολογικέ εξετάσει των οστών έχουν όλα. Ε, όλα αυτά όμω εξακολουθούν να τα αγνοούν οι δικοί μα κατεστημένοι. Σκοπίμω. Σκοπίμω βέβαια πλέον. Yeah. Διότι θέλουν να τα έχουν καλά με του ξένου, διότι η ηγεσία η πολιτική και άρα και η πνευματική είναι ξενόδουλη και συνεπώ δεν πρέπει Έτσι. να αναπτύξουμε το εθνικό φρόνημα. Και διότι επίση αυτή τη στιγμή διεξάγεται παγκοσμίω μία τεράστια εκστρατεία καταστροφής των εθνικών ταυτοτήτων όλων των συλλογικών ταυτοτήτων <κυρίου> να <κυρίου> γίνει <κυρίου> όλος ο Συγγραφή Συγγραφής Τροιανός Βελισσαλοπούλου Καρακώστα μπορεί και καλόπιστα, μπορεί και κακόπιστα λένε Λικούργος περισσότερο παρά στην ιστορία το πρόσωπο του Λικούργου ανάγεται στο μύθο πλήττει μία ρίζα <laughs> θέλουν να πούνε ότι ο Λικούργος δεν ήταν ιστορικό πρόσωπο είναι μύθος ο Λικούργος Ενώ έχουμε βρει. Νομίσματά του, τον Αδριάντα του, το αναφέρει το ο Αριστοτέλη, το αναφέρει ο Ρόδο, ο Μεγιστοτέλη λέει ότι είναι από του Εύλου. Ο ε, Μπουντάρκου έχει όλο το βίο. Η βιογραφία του Μπουντάρκου. Προσέξτε όμω τώρα κάτι καταπληκτικό. Τα έχω σημειώσει γιατί τα δει άσχο στα παιδιά. Οι αρχαίοι Έλληνε ήταν οι πρώτοι και οι μόνοι για ένα τεράστιο χρονικό διάστημα που είχαν συλλάβει την ιδέα τη δικαιοσύνη, την οποία κατά τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη θεωρούσαν αρετή, και είχαν συλλάβει και την έννοια του νόμου. Δεσπότη ο νόμο, και όλα υπέρκειτο εξωτερικά. Ακόμη και η Ακόμη και η Θεή. Λέει εδώ πέρα. Οι αρχαίοι Έλληνε δεν ασχολήθηκαν με τη θεωρητική ανάλυση του δικαίου. Κάθισα εχθέ και βρήκα 75 βιβλία Αρχαίο Ελλήνων συγγραφέων που ασχολούνται με την ανάλυση του δικαίου. Όμω, οι συγγραφεί εδώ, καθηγητέ του Πανεπιστημίου, λένε οι αρχαίοι Έλληνε δεν ασχολήθηκαν με τη θεωρητική ανάλυση του δικαίου. Η αρχαία ελληνική γραμματεία δεν μα άφησε κανένα νομικό έργο. Είναι φοβερό αυτό. Αυτά είναι και σκόπιμα όπω λένε. Αλλά πολλέ φορέ είναι και από άγνοια. Οι είναι. άνθρωποι όλοι αυτοί είναι δυτικοτραφεί. Δεν έχουν... Α... έχουν πάρει τα πάντα από τρίτα χέρια. Λίγο, από του ξένου βέβαια. Λοιπόν, δηλαδή. τώρα κοίταξε κάτι. Πόσο έχει δίκιο σε αυτό που λε. Καταρχήν η αρχαία ελληνική γραμματεία δεν μα άφησε κανένα νομικό έργο. Δηλαδή πρόκειται περί μιας ε, ε, ανακριβία, για να μην πω βαρύτερη λέξη. Ε, που είναι πρωτοφανής, δεν δηλαδή την πίστευα, το διάρκει και το πίστευα τώρα που λες ότι δεν έχουν πρωτογενή μόρφωση, oh. αλλατερόφωτη Δεν διαβάζουν οι Έλληνες, Έλληνες. διαβάζουν τους ξένους, προσχολείομαι με τους Έλληνες Δίκαια της ελληνικής αρχαιότητας, βιβλιογραφία, mm. Goudemans το βιβλίο του ε, παρακάτω Χάρισον το βιβλίο του, παρακάτω ε, βιβλία της Οξόρδης, Μακδάουελ, Μπισκάρδη Πού είναι ας, οι Έλληνες Άμα δεν έχει Πλάτονα και Αριστοτέλη. Ούτε οι νόμοι του Πλάτονου σκάνε δεν αναφέρονται. Ναι, ναι. Ούτε ο Αριστοτέλη. Όχι, τίποτε. Και περιμένει μόνο από τον κύριο Μπισκάδη, τον κύριο Μακδάουλιν, τον κύριο Χάριστον. Να μάθει του Έλληνε. Τον κύριο Χάριστον να σου πούνε για του Έλληνε. Αυτοί δεν σου λένε τίποτε και έρχεσαι εσύ και λε. Η αρχαία ελληνική γραμματεία δεν μα άφησε κανένα νομικό έργο. Τραβάω τα μαλλιά. Με αυτόν τον σκοπό εξυπηρετεί και μία έκδοση, δεν ξέρω αν τα ένθετα τη κυριακάτικη καθημερινή. Εγκληματική, έτσι. Η οποία. Ξεχαστήκα, όμω και times. Είναι τον Times και χορηγό χρημα... είναι η Εθνική Τράπεζα τη Ελλάδο. <σχερ> η Εθνική Τράπεζα τη Ελλάδο και χρήματα έχει και επιτελεία έχει και Έλληνε υπάρχουν οι οποίοι μελετούν αυτά τα θέματα και μπορούσε να διαθέσει κάποια χρήματα, κάποιοι Έλληνε να συγγράψουν και να βγάλουν αυτά τα ένθετα. Πήραν όμω τον Times. Γιατί η Times. Τι είναι η Times. Μια εφημερίδα. Η παγωμένη σε συμφέροντα, σκοπιμότητες, πολιτικέ κτλ. Διαπλεκόμενα. Βέβαια. Για να χρησιμοποιήσουμε και την σύγχρονη ορολογία την ελληνική. Έπειρα λοιπόν από του Times αυτά τα ένθετα και το τι μέσα διαστρέβλωση τη ιστορία γίνεται είναι απερίγραφο. Έχω... Εγώ δεν διαβάζω καθημερινή, διότι όταν τα διάβασα αυτά και είδα και του χάρτε, εκνευρίζεσαι. Είναι φοβερό αυτό. Άρα. Μα εδώ όμω το έρχεται τώρα στου πρωτοειτή φοιτητά και του λέει, δηλαδή να βγαίνει από τα ρούχα σου. Η, λέει, η αρχαία ελληνική γραμματεία δεν μας άφησε κανένα νομικό έργο yes. και σας λέγω μόνο για τη θεωρητική ανάλυση του δικαίου που λέει δεν ασχολήθηκαν έχω 75 βιβλία εκτέρστα επεσήμανα από την βιβλιοθήκη μου αρχαίων ελλήνων συγγραφέων 75 yeah, βιβλία είναι περισσότερα ναι Ναι και φυσικά να μην, δεν μιλάω για νόμους ε, που περιλαμβάνονται στου λόγους του δημοσφέρου Καλά φοβαρές νομοθεσίες Λοιπόν, Άλλωστε, είπα... οι Ρωμαίοι από την ελληνική νομοθεσία πήραν. Καλά, ναι. ναι Όπω αναφέρει και ο Πλήν, η 12η την έκανε ο Ερμόδαλο, ο φίλο του Ηρακλήτου. Ναι. Έφυγε από την Έφεσο και πήγε ένα 12ο. Αυτό το, το θέμα ότι μα πλήττουν, το είδαμε και προχτέ που δημοσίευσε το Time ότι από την Τουρκία. Ναι, δεν το είδα. Κάτι άκουσα στην τηλεόραση Ήδη, που έλεγαν. Ναι. Στι εκδόσει Ελευθερουδάκη, στο βιβλιοπολείο Ελευθερουδάκη. Πολύται αυτό το βιβλίο. Η αρχαία Τουρκ... Τουρκία. Και έχει βέβαια το θέατρο τη Εφέσου. Η αρχαία Τουρκία. Δηλαδή. Ο υπάρχει... Ελευθερουδάκη πουλάει αυτό το βιβλίο που λέει αυτό. Αλλά αυτό. Ναι. Αρνήθηκε Δεν αρνήθηκε να το. Α, αρνήθηκε το μόνο, μόνο... βιβλιοπωλείο στην Αθήνα που αρνήθηκε να δεχθεί το βιβλίο για του Ινδοευρωπαίου Ιαγέου ήταν ο Ελευθερουδάκη. Σα πληροφορώ ότι το βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκη στην οδό. Στα, ε, στα πανεπιστημίου. Αρνείται να πάρει και τα δικά μου βιβλία. Αλλά πολύ αυτό, η αρχαία Τουρκία Το φαντάζεστε, η αρχαία Τουρκία Το αγόρασα δυστυχώς 4.700 δραχμές Για να δω τι λέει Η αρχαία Τουρκία και απ' έξω, Έχει το θέατρο της Εφέσου Για να βγάλουν μερικές πενταροδεκάρες Ξευθυλίζονται σαν Έλληνες Αλλά τι έλεγες είναι Το δικό στο βιβλίο αρνήθηκαν να το ναι, ναι, Ο Λευθερουδάκης, όλα τα άλλα βιβλιοπολιά, Αριστερά, δεξιά, κεντρό, δεν ξέρω τι Γιατί. Δεν εξήγησε το γιατί Έτσι του γουστάζει Και η καθηγητήμα επιστήμιου έτσι του γουστάρι. Yeah. Και ο καθηγητήμα επιστήμιου θα σου λέει Δεν υπάρχει κανένα νομικό έργο <laughs> Και <laughs> να παγιάρθουμε σε αυτά τα ένθετα σε... Επειδή είπες τώρα κάτι για Α, ναι. Όχι έχει ένα τελευταίο yeah. εκεί, Που βγήκε προχτές που είναι πολύ Αποκαλυπτικό Σε χιλιάδες φοιτητάς ε, σε, σε χιλιάδες φοιτητάς που πάνε στην νομική σχολή. Ναι, ναι. Και σου λέει: Οι αρχαίοι. χιλιάδε φοιτητέ όλα τα παστηριά τη νομική. Ναι, ναι. Της, οι Έλληνε δεν ασχολήθηκαν με τη θεωρητική ανάλυση του δικαίου. Υπάρχουν περί του δικαίου περί τη δικαιοσύνη. Είτε από του σοφιστάς, είτε από του φιλοσόφους, είτε από του προσοκρατικούς είτε από του επτά σοφού, είτε... δεν μιλάω για Μα σε υπερβολή ασχολούνται με <σχεύσαι> το θέμα, σε σημείο δηλαδή που Ή... λέσεις, Ή... δεν έχει να κάνει τίποτα. τίποτα. <σχεύσαι> για την δικαιοσύνη, <σχεύσαι> δεν ασχολήθηκα, λέει, και πρόσεξε, και θεωρητική ανάλυση. Στην οποία θεωρητική ανάλυση, όπω γνωρίζει, οι μόνοι που κάνανε θεωρητικέ ανάλυσεις ήταν οι Έλληνε. Οι άλλοι μόνο για πρακτικά θέματα. Έτσι. Λοιπόν, στο τελευταίο ένθετο αυτό. Παγ... παγκόσμιο ιστορικός άτλας Λέει Το αλφάβητο λέει Το αιγυπτιακό Το πήραν οι χανανέοι, ε, Οι ναι. κάτοικοι δηλαδή και, παλε... και, Του εσωτερικού της Παλαιστίνης τέτοι, ε, Το πήραν λέει οι χαναναίοι Και τι κάνανε Ενώ στην ιερογλυφική γραφή των Αιγυπτίων Το κάθε σύμβολο Αντιπροσώπευε λέξη η λέξεις Αυτοί είπαν να το κάνουμε Να εννοούμε με αυτό το σύμβολο το αιγυπτιακό τον αρχικό φθόγκο της λέξεως Δηλαδή το, το γράμμα, το σύμβολο που έλεγε άνθρωπος ας πούμε Να μην τον ονοούμε άνθρωπος, να τον ονοούμε α. α Και έτσι λέει έγινε το πρώτο αλφάβητο Από το οποίο προέκυψαν τα σημιτικά αλφάβητα Δηλαδή λέει το φινικικόν το αραμαϊκών, το εβραϊκών και το αραβικών Με διαφορές χιλιάδων ετών όλα αυτά Και από αυτά το πρώτο, το φοινικό δηλαδή, πέρασε στου Έλληνε και από του Έλληνε πέρασε στου Ρωμαίου και έτσι σε όλη την Ευρώπη κτλ. Και εδώ πέρα από τι γλωσσολογικέ, αρχαιολογικέ, ιστορικέ έρευνε. Όχι, δεν υπάρχει παραγόρηση τα, τα φωνή δεν τα βρήκαμε εμεί. Τα βρήκαμε εμεί. δηλαδή, εμείς ναι. Ναι. Προσέξτε, δηλαδή ε, αντιφάσκουν προ την πιο κοινή λογική. Πιο κοινή λογική. Δεν χρειάζεται ούτε αρχαιολογικέ ούτε γλωσσολογικέ έρευνε τίποτα. Απλώ <coughs> να πει εγώ, μα τι είμαι, ηλίθιο, δεν σκέπτομαι. Η ιερογλυφική, η, η, η, η Αιγυπτιακή είχε χιλιάδε σύμβολα χιλιάδε η, η απλή τη μορφή Η λεγομένη απλή ιερατική γραφή Είχε 20.000 σύμβολα Άρα Υπήρχαν Εκατοντάδες ή και χιλιάδες Σύμβολα που άρχιζαν με τον ίδιο φθόγγο Οι λέξεις που εσήμεναν Έτσι Ποιο διάλεξαν αυτοί για να κάνουν Α αφού υπήρχε και άλλο σύμβολο Και άλλο και άλλο Χίλια σύμβολα που αντιπροσώπευαν λέξεις ναι. που αρχίζουν Δεύτερον Το κάθε σύμβολο δεν σημαίνε μία λέξη, σημαίνε διάφορες λέξεις Συγγενείς μεταξύ τους έννοιες Άνθρωπος πολεμιστής, ταξιδιώτης, ξέρω εγώ κτλ Που άρχιζαν με διαφορετικούς φθόγκους Ποιο φθόγκο θα καταλάβαινε ο χανανέο Ότι ναι. αντιπροσωπεύει αυτό το σύμβολο Κατόπιν υπήρχαν διαφορετικά σύμβολα Που αντιπροσώπευαν λέξεις που άρχιζαν με τον ίδιο φθόγκο Γιατί η λέξη το σύμβολο που έλεγε βιβλίο ας πούμε yeah. ήταν ένα σύμβολο έτσι yeah. το άλλο σύμβολο που έλεγε βαδίζο ε, ήταν άλλο σύμβολο πάλι β άρχιζε yeah. και αυτό ποιο θα διάλεγαν, τι θα κάνανε ε, πρόκειται περί χάους δηλαδή αδύνατο και όλο αυτό το κατόρθωμα το, το πήρανε, είχαν ανέοι ένας περιθωριακός <laughs> αγροτοπιμενικός λαός δηλαδή χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο να παρουσιάσει και κατόρθωσαν και έκαναν αυτό ενώ οι ήταν αξιόλογο και αρχαίο πολιτισμό, που είχαν και τη γραφή δεν αυτή, είχαν... δεν μπόρεσαν να το εξελίξουν τη γραφή τους εκεί. Ναι. Είχαν ναι, ναι. το κάνανε αυτό. Δηλαδή τρελά λοιπόν, πράγματα. Μια στιγμή, τρα... γιατί τελειώνει ο χρόνος δυστυχώ. βλέπετε ότι όταν σας ομιλώ για μια συνωμοσία εναντίον του ελληνισμού που γίνεται στα πανεπιστήμια, στην παιδεία γενικότερα, δεν ομιλώ τυχαίως. Υπάρχουν όλα τα στοιχεία. Τι μας λείπει. Μας λείπει η αντίδραση.